Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας να αρχίσω, ευχόμενος χρόνια πολλά γιατί στην εκπομπή που κάναμε την Κυριακή του Πάσχα νομίζω οι περισσότεροι ήσασταν αναπόντες. Επομένως, τώρα που πιστεύω οι περισσότεροι είστε πίσω στις έδρες σας, να το πούμε έτσι, και επιστρέφετε σιγά σιγά στο πρόγραμμά σας, νομίζω για άλλη μια φορά, χρόνια πολλά. Ελπίζω όλοι να περάσατε καλά αυτό το Πάσχα με τους ανθρώπους που θα θέλατε πρώτα απ' όλα και τους ανθρώπους και σε σας αγαπάτε. Ε, ήτανε λίγο άστατος βέβαια ο καιρός και παραμένει. Σήμερα το πρωί πουμε εξεπνήσαμε με με βροχή. Ενώ μετά από λίγο έχει και συνεχίζει μέχρι τώρα να έχει μια φοβερή ηλιακάδα, πραγματικά ανοιξιάτικη. Είναι τα περίεργα του καιρού, δεν πειράζει όμω εμείς το να αγαπάμε τον ανεξιάτικο το καιρό. Η άνοιξη είναι μια πολύ όμορφη εποχή. Ε, την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν και η Παγκόσμια ημέρα βιβλίου και αυτή θα είναι το κεντρικό θέμα της εκπομπής μας ε, γιατί είναι μια εκπομπή για το βιβλίο, για την ανάγνωση, για του αναγνώστες. Ε, βέβαια, σήμερα τυχαίνει να είναι και μια ε, θλιβερή επέτειος. Σαν σήμερα, 27 Απριλίου του 1941, οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα. Ε, αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία για όλους εμάς που κάνουμε ραδιόφωνο τότε το ραδιόφωνο ήταν μαζί με τον κινηματογράφο ήταν τα μοναδικά μέσα ενημέρωση της εποχής και έτσι σαν μικρό φοροτιμή τους ανθρώπους που έκαναν ε, ραδιόφωνο τότε θα μου επιτρέπεσε ένα κάτι να παίξω το εξή και πολύ γνωστο απόσπασμα Εδώ ελεύθερη ακόμα Αθήνε Έλληνες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 το ήταν η φωνή του Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου εκείνη τη μαύρη Κυριάκη του Θωμά όπως και τώρα το 1941 ε, βέβαια συνεχίστηκε μετά με τη μάχη της Κρήτης αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ε, ίσως των Γερμανών στην Αθήνα ξεκίνησε την κατοχή και άλλη μια μαύρη σελίδα στην ελληνική ιστορία και καλό είναι να θυμόμαστε τους ανθρώπους που, που ζούσαν τότε τι έκανε ο καθένας, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και να παίρνουμε κι εμείς ε, κουράγιο και θάρρος. Ας επιστρέψουμε όμως τα καθημάς, επιστρέψουμε στα βιλία μας. Ε, όπως είπα, ση... ε, σήμερα, συγνώμη, την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα 23 ε, Απριλίου δηλαδή την Τατάρτη, ήταν η Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. Τη μέρα αυτή την έχει ανακηρύξει η UNESCO και μάλιστα την έχει συνδέσει πάρα πολύ ωραία με τα ιστορικά γεγονότα. Βέβαια θα μου πείτε ότι πλέον λίγο πολλέ μέρες μας έχουν χάσει την αξία τους αυτές οι παγκόσμιες μέρες. Πραγματικά αν το ψάξουμε λίγο στο διαδίκτυο θα δούμε ότι κάθε μέρα είναι παγκόσμια για κάτι από το πιο πιθανό ως το πιο απίθανο ε, όμως ε, ορισμένες μέρες ε, ξεχωρίζουν και εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον για μας τους βιβλιοφίλους η παγκόσμια ημέρα του βιβλίου ε, πρέπει να έχει λίγο ξεχωριστή θέση στις ε, καρδιές μας βέβαια συνήθως πέφτει μέσα στο Πάσχα συνήθως όχι πάντα επομένως δεν μπορούμε να τη γιορτάσουμε ε, τόσο καλά όσο θα θέλαμε είτε συνδυάζουμε, με τους... είμαστε απασχολημένοι με τους ορτασμούς του Πάσχα, είτε λείπουμε για διακοπές, είτε οτιδήποτε. Ε, όμως ε, η UNESCO την έχει συνδέσει με, γιατί 23 Απριλίου του 1616 την ίδια ημέρα είχαμε το θάνατο δύο σπουδέρ μορφών της ε, παγκόσμια λογοτεχνίας του Μίγκελ Ντε και του Γουλιαμ Σάξπιρ. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες ε, συστάσεις, αλλά παρόλα αυτά εμείς θα πούμε κάποια πράγματα το 1616 λοιπόν, 23 Απριλίου πέθαναν και οι δύο και η UNESCO ορμόμενη από αυτό το γεγονό χώρισε την ημερομηνία αυτή ως παγκόσμια ημέρα του βιβλίου ε, Οι μουσικές επιλογές λοιπόν κατά ένα μέρος της εκπομπής είναι εμπνευσμένε από τη μουσική εκείνης της περίοδου και όσο μπορούσε και, από τα... και να σχετίζονται λίγο και με τα κείμενα των δύο ανδρών. ας ακούσουμε το πρώτο κομμάτι της εποχής μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για προκλασική εποχή έτσι κάπου μεταξύ αναγέννησης και μπαρόκο βρισκόμαστε ε, τέλη της αναγέννησης αρχές του μπαρόκ κάπου εκεί γόνιμη η εποχή η μουσικά πάμε λοιπόν στο πρώτο μας κομματάκι Μιχαήλ Πρωτόριους Πανιολέτα, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά κομμάτια της περίοδου με όργανα της εποχής. Νομίζω είναι αρκετά χαρακτηριστικό για όσου είναι εξοικειωμένοι με τα ακούσματα αυτά της κλασικής ή εισαγωγικά μουσικής και ξεχωρίζει. Ας ε, ξεκινήσουμε λοιπόν ε, με το Θερβάντες, ε, πασίγνωστος από το φυσικά από το Δον Κιχώτη, ποιος δεν έχει ακούσει ή δεν έχει δει σε μία από τις πολλές παραλλαγέ ή δεν έχει διαβάσει ε, το Δον Κιχώτη, αν όχι το πρωτότυπο, εν τούτης, ε, να έχει διαβάσει το... κάποια από τις δεκάδες παραλλαγέ, είτε σε κόμικ για παιδιά είτε για ενήλικες που κυκλοφορούν. Το περίεργο με το Θερβάντες είναι ότι δεν ήταν ακριβώ δεν θα το λέγαμε ακριβώ συγγραφέα. Ε, περισσότερο ήταν στρατιωτικό και λιγότερο συγγραφέα, ε, πράγματι ο άνθρωπο που έγραψε αυτό το ε, θεωρούμενο ένα από τα ρεριστουργήματα και κλασικό έργο, τη παγκόσμια λογοτεχνία, ήταν κατά κύριο λόγο στρατιωτικό. Ε, την εποχή που γεννήθηκε ε, ήταν ε, στο 1547 κοντά στη Μαδρίτη γεννήθηκε και μην ξεχνάμε και ότι η Λαμάντσα ε, από που υποτίθεται ε, κατάγεται και ζούσε μέχρι να αρχίσει περιπέτειες του οδονκιγώτης είναι κοντά στη Μαδρίτη. Έτσι είχα την τύχη να επισκεφθώ το μέρος εκεί. Το έχουν ωραία οι έτσι να θυμίζει λίγο το Θερβάντες και το Δον Κιχώτη. Ε, είχε οικονομικές δυσκολίες ε, η οικογένεια του Θερβάντες. Ο, για τον ίδιο Θερβάντες ξέρουμε ότι ήταν βιβλιόφιλος ήταν φανατικός αναγνώστης. Πράγμα να τονίσω σπάνιο για την εποχή. Αυτοί που ήξεραν ανάγνωση ήταν σχετικά... Λίγη ακόμα, δεν είχε γενικευτεί η παιδεία όπως την ξέρουμε σήμερα και φυσικά και οι φανατικοί αναγνώστες ήταν ακόμα λιγότεροι. Και βέβαια όπως γινόταν εκείνη την εποχή... Ε, όταν είχες οικονομικές δυσκολίες ε, δύο καριέρε είχες μπροστά σου ή θα πήγαινε στην εκκλησία, στον κλήρο ή στο στρατό και εδώ να θυμίσω λίγο και ένα σχετικό βιβλίο του Σταντάλ το κόκκινο και το μαύρο το κόκκινο για τις στρατητικές σχολές στο λες συγνώμη το μαύρο για τα ράσα βέβαια σε άλλη λα γραμμένο αλλά επίκαιρο για τη ζωή του Θερβάντε Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι πάλι της εποχής και θα συνεχίσουμε. Spirito tutta mezzosa la fresca rosa. Ακούσαμε σε Λόρα όταν φυσίξει η αύρα το αεράκι. Για να συνεχίσουμε λοιπόν, λέγαμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου που ήταν στι 23 Απριλίου. Λέγαμε ότι η UNESCO την έχει αφιερώσει γιατί δεν ημέρα θανάτου του Θερβάντε και του Βούλιαμ Σέξπιρ. Μιλάμε λοιπόν, λέμε κάποια πράγματα για το Θερβάντε. Ο Θερβάντε λοιπόν. Είπαμε ότι εγώ πούσα πολύ την ανάγνωση, αλλά έγραφε κιόλα. Η πρώτη του δημοσιευμένη, να το πούμε έτσι, δουλειά ήταν κάποια ποιήματα, γύρω στο 1570, λίγο πριν, σε μία, σε ένα συλλογικό έργο που είχε παραγγείλει ο βασιλιά Φίλιππο της τη Ισπανία. Ο Φίλιππο είχε την τύχη να είναι βασιλιά τη Ισπανία στην καλύτερη εποχή τη. Ήταν οι μεγαλύτεροι τότε ήταν αυτοκράτορες τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που είχε γνωρίσει ο κόσμος και βέβαια μετά πήραν και τη φόρα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Φαίνεται ότι η συγγραφή δεν ήταν και το και ό,τι καλύτερο για το θερβάντε δεν μπορούσε να ζήσει από τη συγγραφή και έτσι λίγα χρόνια μετά ξέρουμε ότι κατατάει στο στρατό και μάλιστα στη Ισπανική στρατιωτική αποστολή στην Ιταλία και μάλιστα διακρίθηκε. δεν ξέρω σαν συγγραφέα μπορεί συμπατριώτες του να μην τον θεωρούσαν εκείνη την εποχή ακόμα σπουδαίο αλλά σαν στρατιωτικό τον είχαν σε εκτίμηση και έτσι με την ιδιότητα αυτή και κάτι που ενδιαφέρει και μας πήρε μέρος και στη νουμαχία της Ναύπακτου. Στη γνωστή μας νουμαχία που έγινε στην Ναύπακτου και μάλιστα γνωρίζουμε, τραυματίστηκε σοβαρά μάλιστα με αποτέλεσμα το αριστερό του χέρι ευτυχώς τονίζω το αριστερό για την παγκόσμια λογοτεχνία ε, να χρηστευτεί. Τώρα η ίδια νουμαχία της Ναύπακτου είναι ένα γεγονό που εμεί λίγο το περνάμε. Πώς να το πω, έχουμε πολλά ιστορικά γεγονότα σε χώρα δεν λέω, αλλά το περνάμε λίγο έτσι στο χαλαρό, όμω θεωρείται από τα ένα, ένα από τα προσπουδαιότερα ιστορικά γεγονότα, που θα έπρεπε να το δίνουμε και λίγο περισσότερη ε, σημασία. Ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια που ξαναθυμηθήκαμε ότι πρέπει να προσελκύσουμε ποιοτικό τουρισμό κλπ. Και και μήπως, ε, κάποια τέτοια γεγονότα παγκοσμίας εμβελίας που μάλιστα τα γιορτάζουν σε άλλα μέρη του κόσμου θα έπρεπε να τα δούμε ε, με διαφορετικό μάτι αλλά εν πάση περιπτώσει, ε, ο θερβάντης λεμτροματιστική έμεινε το αριστερό του χέρι παρόλο όλα αυτά, μυσ η του καριέρα συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια ακόμα μάλιστα κάποια στιγμή μαλωτήστηκε από τους οθωμανούς Ξεχνάμε τότε ότι ο μεγάλος φόβος και τρόμος για όλη τη Δύση ήταν ε, η ││ ε, Κρατορία και, προσπαθούσαν, και προσπαθούσαν να την περιορίσουν να μην καταπιεί όλο το δυτικό κόσμο μην ξεχνάμε ότι είχε φτάσει οι ε, στρατικέ του Σουλτάνου είχαν φτάσει μέχρι τις πύλες της ε, Βιέννης ε, άλλωστε λοιπόν κάποια στιγμή γμαλωτίστηκε και κάποια χρόνια ε, αργότερα Παρόλο που πήγε, πήγε στο σπίτι πληρώθηκαν τα λίτρα που ζητούσαν και επέστρεψε στην Ισπανία ε, ενδεικτικό του χαρακτήρα του και πόσο του άρεσαν υποθέτω. Η περιπέτεια είναι ότι προσπάθησε πάρα πολλέ φορές να αποδράσει από τη φυλακή. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα ακόμα τραγουδάκι της εποχής και θα συνεχίσουμε. Ακούσαμε το φινάλε από την Στέψη της Ποπέας, την όπερα του Κλόντιου Μοντεβέρντι από τις πιο παλιές της πρώιμες ε, όπερες και είναι ε, ε, αυτή η μουσική που ξεκίνησε σιγά σιγά από την ε, Ευρώπη, οι σύγχρονες ε, ε, όπερες και εξελίχθηκαν σε αυτό το μουσικό υπερθέαμα πολλές φορές που έχουμε συνηθίσει. Ε, για να συνεχίσουμε λοιπόν με το φίλο μας το Θερβάντες. Αφού λοιπόν ο Θερβάντες ε, το κατάφερε και τραπέτευσε, από το... ε, μάλλον πληρώθηκαν, δεν κατάφερε να τραπέτευσει, πληρώθηκαν τα λίτρα και γύρισε στην Ισπανία. Το 1585 έγραψε το πρώτο το διήγημα, τη Γαλάτια, που ήταν ένα βουκολικό ρομάντζο όπως συνηθίζονταν εκείνη την εποχή. Ε, βέβαια θα έλεγαμε ότι ήταν αποτυχημένο, και δεν το απέφερε τα αναμενόμενα. Ε, επίσης προσπάθησε να γράψει κάποια θεατρικά έργα ε, και τα οποία ήταν αρκετά δημοφιλή στην Ισπανία της περίοδου αλλά ούτε... Εκεί πέρα κατάφερε να κάνει τίποτα και έτσι ξαναγκάστηκε να δουλέψει για ε, τον Ισπανικό στρατό, συγκεκριμένα για τον Ισπανικό ε, στόλο και... Ε, ούτε και σε αυτό ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένος μπορούμε να, να πούμε ε, και όμως ήταν σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ξεκίνησε να γράφει το Δον Κιχώτη ε, τον οποίο τον δημοσιεύσε το πρώτο μέρος του, τον έγραψε κατά μέρη, το 1605 το θέμα του Δον Κιχώτη είναι γνωστό, ένας γύριος ε, ε, Ευιενής ε, ε, διαβάζει ιστορίες, παλιές ιστορίες για τους υπότες και τους γεννούς υπότες και θέλει και αυτός να ζήσει τις περιπέτειες του. Ε, σιγά σιγά βυθίζεται στον κόσμο που έχει φτιάξει με την φαντασία του και μαζί με τον πιστό ακολουθό του Σάντσο Πάντσα ε, ε, ζουν διάφορες ε, περιπέτειες. Και αυτό ήταν το έργο που έγινε το πρώτο, θα λέγαμε, παγκόσμιο bestseller και τελικά μεταφράστηκε σε πάνω από 60 γλώσσες. Νομίζω τώρα περνάνε πολύ περισσότερες. Και τελικά το δεύτερο μέρος το δημοσίευσε το 1615 μόλις ένα χρόνο ε, πριν ε, από το θάνατό του και μάλιστα έγραφε και κάποια άλλα έργα τα οποία έμειναν ατελείωτα. Ε, αυτό βέβαια. Ε, καταλαβαίνετε ότι στην ουσία το μόνο επιτυχημένο έργο του Θερβάντες ήταν ο Δον και όμως ήταν τόσο ε, μεγάλη επιτυχία, τόσο αυτό που κατέκτησε για πάντα μία θέση στο ε, πάνθεον των μεγάλων λογοτεχνών. Ο Θεωρείται και αυτό γίνεται γιατί θεωρείται ότι όταν και χώρε είναι το πρώτο σύγχρονο ε, μυθιστόρημα. Το πρώτο μυθιστόρημα που έχει σύγχρονη, πλοκή, σύγχρονη προσέγγιση Και για αυτή την προσφορά στα γράμματα θεωρείται ένα από του ε, μεγαλύτερου λογοτεχνίε και σήμερα. Ε, νομίζω είναι μια όριμη ώρα τώρα να καλυσπερίσω και τους φίλους Βλέπω μαζευτήκαμε στο τσάτ σιγά σιγά Να καλυσπερίσω τον Τζον, τη Μέρι, τη Σίλια, τον Νίκο, τον Κώστα, τον Λουκά και τον Κρός Από τα μέλη μας μας ακούνε Να καλυσπερίσω και τους ακροατές μας που βρίσκονται στον εξώστε αυτή τη στιγμή Να καλυσπερίσω και την Ελένη που με ακούει Ελπίζω να σας αρέσει μέχρι στιγμή η εκπομπή. Η εμβέλεια του Δον Κιχώτη λοιπόν λέγαμε ότι είναι παγκόσμια, πολλές παραλλαγές, πολλά, ε, ό,τι θέλετε για το τον Δον Κιχώτη, μια αναζήτηση στο διαδίκτυο από κόμικα, από τραγούδια, από μουσική και εγώ έχω επιλέξει ε, από το musical που εμπινεύστηκε τις περιπέτειες του Δον Κιχώτη, ε, ο άνθρωπος από τη Λαμάντσα, ένα πολύ γνωστό, τραγούδι, θα τον γνωρίζετε αμέσως με τίτλο The Impossible Dream το απίθανό όνειρο To dream the impossible dream To fight the unbeatable foe To bear with unbearable sorrow To run where the brave dare not go To right the unrightable wrong To love pure and chaste from afar To try When your arms are too weary To reach the unreachable storm This is my quest To follow that star. No matter how hopeless No matter how far To fight for the rights Without question or pause will be willing to march into hell For a heavenly cause And I know if I'll only be true To this glorious quest That my heart will lie peaceful and calm When I'm laid to my rest That one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreal.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 One man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage. Ότι ο Μίγκελ Τεταφάντε, σε αγνία του θα έλεγα με το έργο του, άγγιξε τα άπια στα άστρα, είναι ένα από του μεγάλου τη παγκόσμια λογοτεχνία. Πάμε τώρα στον άλλο μεγάλο της λογοτεχνίας που πέθανε την ίδια μέρα 23 Απριλίου του 1616. Θερβάντες πάμε στο William Shakespeare. Σε αντίθεση με το Θερβάντες, ο Σέξπερ αναγνωρίστηκε όσο ζούσε. Ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους. Ε, το λογοτέχνη είναι μικρό για να καλύψει το εύρος των δραστηριοτήτων του. Ε, αλλά ας πούμε ένας μεγαλύτερος λογοτεχνίας αναγνωρίστηκε όσο ζούσε και φυσικά ε, συνεχίζει και μέχρι σήμερα θεωρείται από τι κορυφαίε μορφές της ε, ε, παγκόσμιας λογοτεχνίας βέβαια κατά καιρού βγαίνουν διάφοροι κριτικοί που κάποια έργα ή κάποιο βρίσκουν διάφορα στοιχεία και λένε ότι αυτό δεν το έγραψε στην πραγματικότητα ο Σέξπιρ αλλά στην ουσία ε, δεν, έχουν, ε, δεν έχει αποδειχθεί. Ε, ήταν ιστορική προσωπικότητα ο Σέξπιρ. Ε, έχει γράψει πάρα πολλά έργα. Έχει γράψει απίστευτα πολλά. Δεν έχει σημασία αν ναι, είναι οι δύο ή και κάποια από αυτά. Ε, μπορεί να αποδοθούν σε κάποιους άλλους δεν υπάρχουν στοιχεία βέβαια ικανά ε, ήταν ποιητή θεατρικό γραφέας και ηθοποιό ε, πέραν των άλλων δηλαδή έπαιζε συχνά ο ίδιο στα έργα ε, του ε, θεωρείται εθνικό ποιητή τη ε, Αγγλίας ε, τον αποκαλούν τον βάροδο του Avon ε, ο Σαξ πυρογεννήθηκε σε μια πόλη στο Stratford από Avon μια πολύ ωραία κλικί ε, πολύ έχει γράψει 38 περίπου 38 έργα αν θυμάμαι με καλά επάνω από 100 150 σωνέτα ε, πίματα πολλά με καλά πίματα και πολλά μικρότερα και έχουν, και αυτός έχει μεταφραστεί σχεδόν σε οποιαδήποτε γλώσσα στον κόσμο και ανεβαίνουν τα έργα που έχει γράψει πιο συχνά από οποιοδήποτε άλλο ε, καλλιτέχνη. Ε, στο, στην πατρίδα του, στο Stratford που Νέιβουν, έχουν διατηρημένα αρκετά κτηρία της εποχής του Σέξπιρ ε, και ένα από τα σπίτια που υποτίθεται ότι γεν που είπε ότι γεννήθηκε το σπίτι που έζησε νομίζω δεν υπάρχει ακριβώς υπάρχει το, ε, υπάρχουν οι κήποι του ε, Τέλο πάντων είναι λίγο δύσκολο να ξέρεις πέρα από 400 χρόνια ακριβώς ε, δεν είναι πάρα πολλά γνωστά για το Σάιξπιρ σαν, ε, σαν ιδιωτική σαν ζωή ε, Λίγα, λίγα γνωρίζουμε ε, ό,τι γνωρίζουμε είναι κυρίως από τη δημόσια ζωή του από τα έργα που έγραψε και από τις παραστάσεις που ανέβαζε ε, το θέατρο στο οποίο ε, ο Σέξπερ κυρίως ανέβαζε τα έργα του ήταν κάποιο στα νότια του Τάμεση στο Λονδίνο Σε εκείνη περίπου την τοποθεσία έχουν, το έχουν Έχουν ξαναφτιάξει Έχουν φτιάξει μια ρέπλικα Με υλικά της εποχής Και Το σχέδιο φυσικά Το, το αρθεντικό σχέδιο Και υλικά της εποχής Με ξύλο ε, λάσπη Έτσι ε, Άχυρο Μαλλον τελικά έχουν αναβιώσει το θέατρο αυτό Και το χρησιμοποιούν για κυρίου λόγου της εποχής ε, ονομάζονται αυτό το θέατρο The Globe πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πάλι από την εποχή και θα συνεχίσουμε με το Shakespeare Και αυτό το κομμάτι από τον Πρετόριο Εσείς τείνε ροσενς πόγεν Καλά δεν συγχωρέστε τα γερμανικά μου το τριαντάφυλλο που ανθίζει θα λέγαμε στα ελληνικά ε, Λοιπόν λέγαμε για το Σέξπιρ το έτερο μέλο της εκλεκτής αυτής ε, συντροφιάς χάρη στην οποία γιορτάζουμε την παγκόσμια μέρα του βιβλίου στις 23 Απριλίου Ήταν πολύ γραφότος λοιπόν ο Σέξπιρ εξέ... Ω, oh, καλά, <laughs> συγγνώμη, ήταν πολύ γραφότος λοιπόν ο Σέξπιρ και μάλιστα ήταν αρκετά επιτυχημένος σε αντίθεση με τον Θερφάντες στην εποχή που ζούσε βέβαια την παγκόσμια φήμη του την επέκταση και αυτός μετά θάνατον ε, είναι πολύ συχνό φαινόμενο αυτός τους καλλιτέχνες ή, τουλάχιστον ήταν οι σημερινοί καλλιτέχνες είναι γεννώντας τάρα την εποχή τους αλλά την πραγματική δόξα την παγκόσμια δόξα ο σεξπερτη γνώρισε και αυτός φυσικά ε, μετά το θάνατό του Τάργα του Σάξπιρ και αυτά πασίγνωστα και οι κομμωδίες του και οι τραγωδίες του και μάλιστα τον αποκαλούν ο μεγα τραγικός. Βέβαια και αυτός όπως το διαπιστώσετε πάτησε πάνω σε θέματα που ήδη οι αρχαίοι Έλληνες και κομμωδοί και περισσότερο οι τραγωδοί είχαν ήδη έμπεξε ε, στην ουσία αποδεικνύοντας ε, πόσο πανανθρώπινα και πόσο αναλύοντας το χρόνο είναι τα ανθρώπινα πάθη. Γιατί πραγματικά ε, το μίσος, η πλειονεξία, η ζήλια ε, είναι, συνοδεύουν πάντοτε το ανθρώπινο γένος ένα τους ε, αιώνες και... Είναι, έχουν δώσει τροφή σε πολλά έργα, σε πολλά σε, ε, λογοτεχνικά έργα. Ε, Ποιο δεν ξέρει τον Άμλετ, τον Βασιλιαλύρ, τον Οθέλο, τον Μακβέθ. Ε, ποιος ποιο ε, δεν την έχει παρακολουθήσει, αλλά και το καταφαντασία. Συγγνώμη, αυτό ήταν ο Μολιέρο. Μέρευσα <στονίτλια> άλλο με τι εύθυμε κεράδε του ίντσουρ. Ήθελα να πω. Ή φυσικά το, και ο εμπορού τη ε, Βενετίας ή το όπως αγαπάτε πάλι γνωστά και αγαπημένα από το Σέξπιρ το επόμενο δεν είναι ακριβώς τραγουδάκι, είναι ένα σονέτο του Σέξπιρ ε, με πολύ όμορφο στίχος τα γλυκά Δυστυχώ ε, ελπίζω Κάποια στιγμή να βρω και κάποια μετάφραση να ανεβάσω στο, στο φόρου μας, αλλά ακούστε το, θα με επιτρέψετε να το αφιερώσω στην αγαπημένη μου που μας ακούει και της το αφιερώνω με όλοι με την αγάπη. Sonnet 130, by William Shakespeare. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips' red. If snow be white, why then her breasts are dun. If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damasked red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. And yet, by heaven, I think my love as rare as any she belied with false compare για την αγάπη του ε, ξέρετε ότι ο Σέξπιος ήταν μανούλα θα λέγαμε στις και στις περιγραφές οι φήμε λένε ότι πληρωνότανε με τη λέξη και γι' αυτό φρόντιζε να εμπλουτίζει ε, με πολλά επίθετα με πολλές περιγραφές με πολλές παρομοιώσεις το λόγο του ε, εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο ήταν το στυλ της εποχής τα όμορφα λόγια, ο ποπόδης ε, λόγος είχαν μία πώς να το πω ασκούσαν μία έλεξη στους ανθρώπου της εποχής που δεν είχαν την ευκαιρία να έχουν όλοι αυτή την, επωφή, την επαφή με τη λογοτεχνία και την κουλτούρα όπως την εννοούμε σήμερα επομένως το θέατρο, τα θεατρικά έργα που πεζόταν ήταν πολύ συχνά οι μόνοι τους επαφή με αυτά ε, και έτσι λοιπόν ο Σέξπιρ ε, ήταν ε, και βάρδο την, ε, είπαμε το βάρδο το Ίβουν ε, βάρδο της αγάπης τον έχουν ε, πει και τα έργα του υπάρχουν ε, πολλά ε, συγνώμη υπάρχουν ε, παντού σε χιλιάδες παραλλαγές μπορείτε να τα βρείτε μια μικρή μια ελάχιστη αναζήτηση στο Διαδίκτυο θα σας α, βγάλει πραγματικά χιλιάδες αποτελέσματα, α, διαλέγετε και παίρνετε και αν ποτέ βρεθείτε στην Αγγλία, αν βρεθείτε στο Λονδίνο, αξίζει πιστεύω τον κόπο να επισκεφτείτε τη ρέπλικα του θέατρου Globe που είναι, είναι εύκολα, πολύ εύκολα προσβάσιμη, είναι ακριβώς στο νότιο Ολονδύο, ακριβώς λίγο μετά τον Τάμεση. Θα πάτε έτσι κι αλλιώς με την Τάμεση δεν είναι. Και αν έχετε και χρόνοι βρεθείτε προς τα μέρη και πέρα και το Stratford από Ενέιβουν είναι μια πολύ ωραία μικρή Πόλη, η οποία αν έχετε το χρόνο να πάτε μια ημερήσια εκδρομή ειδικά άνοιξη και καλοκαίρι που είναι φυσικά και τα φεστιβάλ τα σχετιζόμενα με το Σέξπιρ ε, θα είναι ό,τι καλύτερο και πάρα πολλές ομάδες, θεατρικέ ομάδες Ανεβάζουν τα έργα του Σέξπιρ ε, από απλές έρας τεχνικές ή ομάδες μέχρι τις ε, πιο σοβαρές τετρικές ομάδες του Ηνωμένου Βασιλείου και μάλιστα πολλές φορές θα ανεβάσουν και στο πρωτότυπο στην πρωτότυπη γλώσσα μην ξεχνάμε ένας, όλοι οι περισσότεροι από τους μεγάλους άγγλους ηθοποιούς ήταν σεξπυριακοί ηθοποιοί και θα έλεγα είναι κατά σαν εύσημο να το πω για το βιογραφικό κάποιο αγγλιοιθοποιούν έχει περάσει από αυτό που λέμε τη Royal Company το βασιλικό θείας ο σεξπερ, του Κενεθ Μπράνα που είναι από τους πιο γνωστούς έχει και, τον, και ο του Κενεθ Μπράνα που στο σίνεμα πιστός το κείμενο του Σάξπιρ ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για όσου το, το έχουν δει και υπάρχει ολόκληρη κατηγορία ηθοποιών πούμε, που λέμε στην αγγλία υπάρχουν ολόκληροι σεξπυρικοί σε ε, ηθοποιεί ε, είναι, είναι ολόκληρη σχολή ο από μόνος του Πολυγραφότοτος όπως είπαμε και εξαιρετικά ε, αγαπητός. Ε, το επόμενο τραγουδάκι όσοι είσαστε ε, του Σινεμά θα το αναγνωρίσετε από κάποια ταινία. Ακούστε το και θα σας, θα σας πω από ποια είναι. Δεν είναι από μία από τι ταινίε του Harripot η χοροδία του Hogwarts, αλλά η στοιχείρη το Double trouble είναι από το William Shakespeare και αν δεν κάνω λάθο είναι από το Macbeth την τραγωδία Macbeth. Αλλά νομίζω ότι έργασε πάρα πολύ και στην ταινία αυτή του Harry Potter. Και έτσι λοιπόν ε, κάναμε ένα ε, μικρό αφιέρωμα σε αυτούς τους ε, δύο μεγάλους ε, λογοτέχνες και με αφρομή. γι' αυτό ήταν ότι 23 Απριλίου ήταν η παγκοσμία μέρα βιβλίου που έχει ρίξει ο Νέσκο, γιατί 23 Απριλίου του 1616 ε, πέθαναν και οι δύο, ε, πέθαναν σαν ανθρωπινόντα. Ε, τα γραπτά τους όμως, η κληρονομιά που άφησαν στην ανθρωπότητα, ε, είναι αθάνατη. Πραγματικά είναι σύγκολονιστικό πράγματα που γράφηκαν πριν από 400 χρόνια πόσο μας αγγίζουν σήμερα και όχι μόνο πριν από 400 και πράγματα που γράφηκαν πριν από 2.000 χρόνια και βάλε πόσο μας αγγίζουν θα ανακαλείς περισσότερο που έχουμε προσθεθεί και η Μέριλιν και ο Συμπέθερος στην παρέα μας καλησπέρα παιδιά ελπίζω να σα αρέσει η εκπομπή μας να συνεχίσουμε λίγο πάλι με αυτή την εποχή ε, με μια φούγκα του Φρεσκομπάλτι και θα είμαστε πάλι μαζί. μεταγραφή από τον Μπελα Μπάρτοκ για πιο, σύγχρονο, πιο σύγχρονη ενοχήστρωση. Ε, ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή με την παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. Ε, είπαμε ότι εδώ δεν είναι τόσο χάνεται κάπου ίσω μέσα σε όλες τις παγκόσμιες ημέρες αλλά και η ημερομηνία της 23 Απριλίου ε, πότε τυχαίνει η Μεγάλη Εβδομάδα, πότε τυχαίνει η Πάσχα ποτέ, γενικά είναι μια ημερομηνία λίγο ε, δύσκολη να επικεντρωθεί κανείς ε, τουλάχιστον στη χώρα μας αυτή την εποχή ε, νομίζω όμως ότι τον καλύτερο εορτασμό για την παγκόσμια ημέρα του βιβλίου τον κάνει στη Βαρκελόνη. Στη Βαρκελόνη την ημέρα αυτή στην ουσία υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θεωρείται η ημέρα επικοσμική ημέρα του Λιβλίου, η ημερα επικοσμικη ημερα του βιβλιου η ημερα των ερωτευμένων και το επίσημο όνομά της βέβαια είναι η ημέρα Ρόδων και βιβλίων. Το γιατί θα σου το πω αμέσως μετά... αλλά μια και μιλάμε για ερωτευμένους... Ε, και μια και λέγαμε για William Shakespeare. δεν μπορεί να λείπει και λίγη μουσική... από τη διάσημη σκηνή του μπαλκονιού... από το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα... Άπειρε παραλλαγέ, άπειρε ηχογραφήσει. Εγώ διάλεξα μία του Νίνιο Ρώτα από την ομόνιμη ταινία Ρωμαίου Σκυλιέτα του Φρανκο Ζεφιρέλη. και τα συγκινητικό θα έλεγα το κομμάτι αυτό για να επιστρέψουμε λοιπόν στη Βαρκελόνη που την παγκόσμια ημέρα του βιβλίου τη γιορτάζουν σε γιορτή των ορευμένων και την ονομάζουν ημέρα των ρόδων και των βιβλίων γιατί? γιατί αυτή τη μέρα ανταλλάσσουν οι ορετευμένοι τριαντάφυλλα και βιβλία και μάλιστα το σλόγγαν της ημέρα είναι το τριαντάφυλλο για την αγάπη το βιβλίο για πάντα ε, και μάλιστα υπάρχει το εξή. Ε, δεν ξέρω κατά πόσον τηρείται το εθιμοτυπικό της ε, γιορτής έχει ως εξής ε, το αγόρι ε, δίνει τριαντάφυλλα στην κοπέλα του και η κοπέλα του κάνει δώρο ένα βιβλίο έτσι λοιπόν τριαντάφυλλα για την αγάπη ε, βιβλίο για πάντα και από ό,τι φαίνεται η Βαρκελόνη πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα βιβλία ε, είχα την τύχη να την επισκεφτώ δύο φορές Δυστυχώ όμως και τις δύο ε, δεν είχα το χρόνο να εντρυφήσω στα βιβλιοπολία ε, βέβαια την πόλη την περπάτησα, την γύρισα δεν έχω παράπονο ε, δεν είχα χρόνο να ψάξω πιο επισταμένος για βιβλιοπολία για αυτή τη σχέση που υποψιάζομαι ό,τι έχει η Βαρκελόνη με το βιβλίο. Μην ξεχνάμε ότι η Βαρκελόνη ε, την εποχή εκείνη, την εποχή που πέθαναν ο Θερβάντες, την εποχή που πέθανε ο Σέξπιρ ήταν μια πόλη με, στην ακμή τη, μια πόλη με μεγάλη δύναμη, περιουσία, εμπορική και στρατιωτική δύναμη σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Μην ξεχνάμε την. Ε, Βέβαια, εντάξει, έχασαν πάρα πολλά και αυτοί εξαιτία των Οθωμανών, αλλά ήταν μια, ε, ένα μεγάλο λιμάνι, μια δυνατή πόλη. Και σήμερα είναι από τα... Προφανώς παραμένει ένα πολύ μεγάλο λιμάνι της Ισπανίας και μία από τις... Ε, Παρά τα προβλήματα που έχουμε όλοι έτσι, παραμένει μία από τις πιο όμορφες να επισκεφθεί κανείς και τις πιο ανεπτυγμένες πόλεις. Μην ξεχνάμε ότι το 1992 με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων που ανέλαβε η Βαρκελόνη είχα Ισπανοί Καταλονί πιο σωστά εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία και έφτιαξαν συσσαγωγικά την πόλη από την αρχή ε, ανέπτυξαν τα πάντα από το δικτύο το μετρό της εφτιαστούν τον παραλιακό μέτωπο να συναπαλλαιώσεις ε, και έφτιαξαν την πόλη έτσι ώστε εξοπίσαν όλα τα ολυμπιακά έργα ώστε να μην τους μείνει σαν κληρονομιά μια, μια συγχρονή πόλη όπως δηλαδή κάναμε εμείς εδώ στην Αθήνα καμία σχέση ακριβώς αυτό το πράγμα ε, τέλος να δεν ξέρω εντάξει είναι αυτά ε, δεν έχει σημασία. Ε, βέβαια από τη Βαρκελόνη είναι και ένα από τους πιο αγαπημένους και διάσημο σύγχρονου ε, συγγραφές, ο Κάρλος Ρουιθαφόν, του οποίου τη βιβλία έχουν κάποια τουλάχιστον έχουν γίνει best-seller και είναι ευκαιρία μια και μιλάμε για Βαρκελόνη να Ασχοληθούμε και με αυτά τα φιλία, αλλά μια και είπαμε λοιπόν για Βαρκελόνη, μια και είπαμε για ε, Ολυμπιακούς Αγώνες, α ακούσουμε και το επίσημο τραγουδί των Ολυμπιακών. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Παρασκεπέρα, friends forever, φίλοι για πάντα, Χωσέ Καρέρα, Sara Brightman στην εκτέλεση από του Ολυμπιακού τη Βαρκελόνη του 1992. Ε, καλησπέρα σα, την Αλικιόνη. Όχι, καλησπέρα, Αλικιόνη. Καλώ ήρθατε στην παρέα μα. Και νομίζω ότι εδώ τώρα μπορώ να δώσω και το βραβείο της προσεκτικότερης ακροάτριας στη Σίλια, η οποία παρατήρησε ότι συχνά πυκνά ε, βάζω ο Σάρα Μπράιτμαν και μου λέει ότι έχω μια προτίμηση. Αν να σου πω ούτε εγώ το είχα προσέξει, γι' αυτό η προσεκτικότερη ακροάτρια της εκπομπής μας, η Σίλια, χειροκρότημα, παρακαλώ. Λοιπόν... Λέγαμε λοιπόν για τη Βαρκελόνη και για τη σχέση της με τη λογοτεχνία, πόσο όμορφα γιορτάζουν οι Καταλανοί στη Βαρκελόνη την παγκόσμια Μέρα του Βιβλίου. Ε, προσωπικά πολύ θα ήθελα να γιορτάζουμε κι εμείς έτσι. Αν όχι την Παγκόσμια Μέρα του Βιβλίου, έστω του Αγίου Βαλεντίνου, να την ε, με αυτό τον τρόπο. Αν πει ε, ο δικός μας εορτασμό ε, δεν σου αρέσει, όχι καλός είναι, θεωρώ όμω ε, ω βιβλιοφύλο, έτσι, θεωρώ ότι δίνει μια ε, νότα παραπάνω, δίνει μια πιο όμορφη ε, χρειά. Ε, βέβαια και τα σοκολατάκια καλά είναι θα λέω έτσι ε, δηλώνω εφθαρσός λάτρες τη σοκολάτας και εντάξει αν θέλω θα κάνουμε και μια εκπομπή για τη σοκολάτα ε, ή για τα βιβλία για τη σοκολάτα έτσι να είμαστε και εντό θέματος αλλά είναι, είναι πολύ όμορφος ο τρόπος και ότι γιορτάζουν και άνοιξη και όλας έτσι όχι κατά με το που γιορτάζουμε εμείς τον Άγιο Βαλεντίνο Εντάξει, δεν τι να κάνουμε αυτά έτσι γίνονται. Ε, θα μου πεις και την Άνοιξη, όπως διαπιστώσαμε όλοι φέτος το Πάσχα, δεν σου εγγυάται και τίποτα όσον αφορά τι ε, καιρικέ συνθήκε ε, Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, να ανοίξουν ουρανή, να... Αυτό ε, μου έχει δείχει καλά. Ζητάμε για το Μάρτιο. Έχω κάνει 25 Μαρτίου με 80 πόντους ε, Αλλά εντάξει, στον Απρίλιο περιμένει όσο να είναι κάτι καλύτερο από το ε, φετινό Απρίλιο. Επόμενος ασχοληθούμε λίγο με τη Βαρκελόνη. Έχω υπόψη μου να σας συζητήσουμε και να σας προτείνω μερικά βιλιαράκια για τη Βαρκελόνη και φυσικά ελεύθερα μπορείτε και εσείς να προτείνετε, προτείνετε πάντα χαιρόματι να ακούω και να συζητήσουμε και για άλλα βιβλία που σχετίζονται με αυτή την πόλη για μισό λεπτό να πάμε στο επόμενο τραγούδι κάπου δεν ξέρω αν με ακούτε κάπου υπάρχουν προβλήματα στη σύνδεση μου γράφει εδώ η αναφορά στο πρόγραμμα ελπίζω να μην ε, χάσαμε το σερβερ για μη να μην να όχι όλα καλά θα να συνεχίσουμε με ένα τραγουδάκι από το έμπορο της Βενετίας του Σέξπιρ αυτό και θα επανέλθουμε Σε αυτό το τρεγούδι, είπαμε και η Βαρκελόνη, εμπορική πόλη συναγωνίζονταν άξια ε, του Σενετού, ε, καταλανική κομπανία. Έχουν ε, ε, φτάσει να κυβερνούν και το δωκάτο των Αθηνών, τότε στη φραγκοκρατούμενη Ελλάδα. Ε, νομίζω ότι το βιβλίο ένα best και ε, μάλλον πρέπει να είναι και το μυθιστόρημα αναφορά η μυθοπλασία αναφορά δεν είναι αλλά ε, μια μυθοπλασία που περιγράφει ε, με πολύ ωραίο τρόπο το κλίμα και το πώς ζούσαν οι άνθρωποι της εποχής είναι το βιβλίο ε, Ο Καθεδρικός της Θάλασσας Είμαι νομίζω στα ελληνικά το έχω μεταφράσει η Παναγιά της Θάλασσας του σου Σοφαλκόνες ε, το 2006 εκδόθηκε και, και αυτό μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες είναι ένα βιβλίο εντυπωσιακό και και επικό θα έλεγα στην, στη γραφή του στη περιγραφή του μέσα από τη ζωή ενός ανθρώπου που ξεκινάει Παν φτωχός, και φτάνει να γίνει ένας από τους σημαντικότερου πολίτες της ε, ε, Βαρκελόνης. Ε, εντάξει, προσπα... θα προσπαθήσω να μην βάλω αποκαλύψει πλοκής spoilers, αλλά μέσα από τη ζωή αυτού του ανθρώπου λοιπόν ξετυλίγεται μια ολόκληρη εποχή στη Μεσονική Βαρκελόνη βέβαια. στα και το 14ο αιώνα. Πριν από το Θερβάντες, πριν από το ε, Σέξπερ που είπαμε νωρίτερα, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο... Ε, μοσαϊκό του πόσο ζούσαν οι άνθρωποι σε εκείνη τη γωνιά του κόσμου όχι ότι είχε πολλές διαφορές ο Μεσαίωνας λίγο πολύ στα μεγαλύτερα τμήματα του κόσμου ήταν ίδιος και αν το καλοσκεφτεί κανείς από την αρχαία εποχή ουσιαστικά μέχρι και τη βιομηχανική επανάσταση άλλαξαν πάρα πολύ λίγα πράγματα σε σχέση με το πως ζούσαν, πως ήταν οι σχέσεις της κοινωνίας και πως ζούσαν οι άνθρωποι Το ίδιο θέμα με παραλλαγές έβλεπες καθ' τη διαρκεία του μεσαίωνα της αναγέννησης Κάποια πράγματα άρχισαν να αλλάζουν μετά με, το, με την βιομηχανική επανάσταση Άρχισαν να αλλάζουν οι σχέσεις μας ε, οι σχέσεις της παραγωγής οι κοινωνικές σχέσεις ε, άλλαξαν ε, πάρα πολλά θέλω να συνεχίσουμε όμω στο βιβλίο του Δελφών στους ε, η Παναγιά της Θάλασσας λοιπόν ε, η Παναγιά της Θάλασσας ε, αναφέρεται σε ένα καθεδρικό ναό ο οποίος χτίζεται ε, Παρακολουθεί το χτίσιμο και ταυτόχρονα της ζωή ενό ανθρώπου, μάλλον ε, πολλών ανθρώπων, αλλά ένα είναι ο κεντρικό της ιστορίας. Παρακολουθεί λοιπόν ε, όλο αυτό το επικό έργο. Ε, γιατί το λεπικό, γιατί για να χτιστεί ένα από αυτούς τους μεγάλους καθεδερικούς που λέμε ε, σήμερα και τους ε, θερμάζουμε, απαιτούνται ε, δεκαετίες, όχι ε, χρόνια, δεκαετίες, και νομίζω κάποιοι από αυτούς έφτασαν να κλείσουν αιώνα κατασκευή. και να μην ξεχνάμε και το άλλο ότι στη Βαρκελόνη βρίσκεται και ε, η περίφημη σαγράδα φαμίλια η εκκλησία ορόσημο που σχεδίασε ο Μέγας ε, Καταλανός ε, Αρχιτέκτονας Γκαουντί ήταν ένας ε, ε, εμπνευσμένο, αυτό μπορώ να πω μόνο, ένας εμπνευσμένος άνθρωπος, ε, Μυστήριος ίσως θα έλεγαν κάποιοι, αλλά δεν πάβει να ήταν εμπνευσμένα φόρουμες, μορφές που δεν είχε ξαναδεί ε, ο κόσμος, τουλάχιστον όχι με τέτοια ένταση, όχι το και η σαγράδα φαμίλια ακόμα χτίζεται. Ε, νομίζω η τελευταία ημερομηνία που είχαν δώσει πότε ήταν για το... Βέβαια πριν την οικονομική κρίση, τώρα δεν ξέρω ότι πριν την οικονομική κρίση, κάτι λέγανε για το 2040... Κάτι τέτοιο τώρα με την οικονομική κρίση δεν ξέρω πού θα πάει. Ε, και είναι κοινό στο χτίσιμο, στην ιστορία του χτισήματο της Αγάδα Φαμίλια. Κατά περίοδου επιταχύνονται οι εργασίε, κατά περίοδου επιβραδύνονται, ανάλογα πώ πάνε τα οικονομικά τη Ισπανία και της, Βα... της Βαρκελόνη ειδικότερα, τη Ισπανία ε, γενικότερα. Πότε επιταχύνεται, πότε επιβραδύνεται λοιπόν η κατασκευή αυτού του λαού. Να καλυσπέρισω επίσης και την Όλγα και το Δευκαλίωνα που συνδέθηκαν πριν από λίγο. Καλώς ήρθατε παιδιά στην παρέα μας. Ελπίζω να σας κρατήσουμε ε, όμορφη συντροφιά. Ε, αυτά τα βιβλία αυτού του είδου, τα βιβλία όπως ε, η Παναγιά της Θάλασσας ε, προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Ε, συνδυάζουν ιστορικά στοιχεία χωρίς να είναι ακριβεί ιστορικά μυθιστορήματα, κοινωνικά στοιχεία, έχουν την πλοκή τους και το βιβλίο αυτό έχει πλοκές, ανατροπές, δεν είναι μια καθόλου ε, γραμμική ιστορία, έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσεις και βυθίζεσαι, είναι αυτά τα, τα βιβλία που έχουν την ικανότητα να σε βυθίζουν στο κλίμα ε, μιας εποχής ε, μπλέκουν ιστορικά γεγονότα, μυθοπλασία το η τέχνη σε αυτά τα, τα βιβλία βεβαίνει εξής να εμπλέξεις τη μυθοπλασία σου με τα ιστορικά γεγονότα χωρίς να αλλοιώσεις ε, τα γεγονότα ε, αυτά Χωρί να, ε, να τα πειράξεις να το πω έτσι ε, βέβαια είναι άλλα βιλιά τα οποία αλλάζουν ελαφρά τα ιστορικά γεγονότα για να ταιριάξουν καλύτερα ε, είναι ένα θέμα ισορροπίας πόσο επιτυχημένο ή όχι μπορεί να είναι αυτός ο συνδυασμός πάμε σε ένα τραγουδάκι σε ένα όμορφο τραγουδάκι και συνεχίζουμε Λοιπόν, ε, η Λαβιολέτα ε, από τον Κλοντιο Μοντεβέρτη στο τραγούδι ήταν η Μετσοσοπράνο Αν Σοφιότερ, ε, διάσημη καλλιτέχνη. Ε, η Σοφιότερ Μετσοπράνο, μία από τι νέα α πούμε γενιά. Τραγουδίστριων κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και ένα φιερό φυα... νομίζω σε άριε και τις ε, σύγχρονες οπερατικές ε, ε, τραγουδίστριε, τέλω με τις μεγάλες μορφές η κάλας, αλλά έχουμε προχωρήσει και λίγο και τα νέα κορί, κορίτσια, τέλος πάντων, ε, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά καλές. Ε, λοιπόν, είπαμε κάποια πράγματα για τον Ιδελφόν Στο για το βιβλίο του για τη ε, Βαρκελόνη Παναγιά ε, της Θάλασσας. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κάποιος, θα μάθει, ε, εκτό ότι είναι ωραίο σε, βιβλίο, σε απλοκή, θα μάθει και ένα σωρό ε, πράγματα, για την εποχή ε, θα συνεχίσουμε βέβαια με το Κάρλος όπως είχα ε, προειπεί με τον Κάρλος Ρίθας Ρίθ σύνομαι θαφών ε, που, έχει, που έχει γίνει διάσημος και στη χώρα μας για τα βιβλία που έχει γράψει και τα οποία και αυτά διαδραματίζονται στη Βαρκελόνη τουλάχιστον δηλαδή τα περισσότερα που έχω υπόψη μου ε, και τα πιο διάσημά του είναι η σκιά του ανέμου και το παιχνίδι του αγγέλου. Τα δύο πρώτα και αυτό που ε, το τρίτο ας πούμε από την τριλογία της ας πούμε είναι το, ο, ο, ο εχμάλωτος του ουρανού. Ε, τα... Δύο πρώτα και το τρίτο μου φαίνεται να έχει μεταφραστεί και ελληνικά. Πρέπει το ελέγξω λίγο. Εγώ το έτυχε να το δανειστώ και να το διαβάσω στα, στα αγγλικά. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ένα ήταν πολύ πρωτό ήταν παγκόσμια επιτυχία η σκιά του ανέμου και το θέμα του είναι καθαρά ε, ε, βιβλιοφιλικό ασχολείται με τα βιβλία και αυτό και το επόμενο βιβλίο του ε, το παιχνίδι του Αγγέλου έχουν σαν του τα βιβλία ε, και ένα από τα ε, μέρη τα οποία υποτίθεται βρίσκεται στη Βαρκελόνη για τη δραμή βιβλία, ένα από τα μέρη που και στα δύο βιβλία και στα τρία μάλλον λίγο την εμφάνισή του είναι ένα μυστηριώδες μέρος που λέγεται το κημητήριο των ε, απαγορευμένων ε, βιβλίων ή το κημητήριο των λιζομονημένων βιβλίων το έχω ε, συναντήσει και αλλού. Ε, αυτό είναι ένα μέρος που υπάρχουν βιβλία τα οποία ε, στην ουσία τα, τα, τα, τα, τα διατηρούν είναι τα βιβλία που θα εξαφανίζονταν που αν δεν τα... Δεν υπήρχε αυτό το μέρος να τα, δια, να τα διασώσει, που ήταν απαγορευμένο, δεν τα ήθελε κανείς. Είναι αρκετά μυστικιστικό να το πω έτσι μέρος. Βέβαια και τα βιβλία, και τα τρία περισσότερο, τα δύο πρώτα, ε, έχουν έντονο το μυστηριώδος μέσα και το μυστικό στοιχείο. Ε, το μεταφυσικό ίσως θα, θα λέγαμε όμως ε, δεν είναι δεν είναι βιοφαντασίας, δεν θα τα λέγα ποτέ έτσι είναι δοσμένο με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο με ένα πολύ ικανοποιητικό για μένα τρόπο που ισορροπεί μεταξύ της πραγματικότητας ε, και του φανταστικού, του φαντασιακού ε, να πω έτσι ε, θυμίζει σε ορισμένα ε, σημεία προσωπικά μου θύμισε ε, ε, Χίτσκοκ ας πούμε στα καλύτερα, σ κα, σ καλύτερα το, αυτό το, ε, το είδος του τρόμου συσσαγωγικά του ψυχολογικού του φανταστικού τρόμπου σου περνούσε ο Χιτ το Πλάτερ που μα έχουν συνηθίσει τα, ε, οι χουλιουδενέ παραγωγέ. Ε, βέβαια δεν είναι τρομακτικά, δεν μπορείς να τα πει τρομακτικά τα βιβλία. Έχουν όμω αυτή την, ε, την ατμόσφαιρα, έχουν μια σκοτεινή ατμόσφαιρα. Βέβαια αυτό έχει και λόγο που είναι έτσι ε, σκοτεινή ατμόσφαιρα. Ε, δια, η εποχή που διαδραματίζονται αυτά τα βιβλία είναι σκοτεινή εποχή για την Ισπανία. Ε, διαδραματίζονται την πορεοίωδο εκείνη ε, που η Ισπανία ε, ζούσε τον εμφυλίο και, στα, ήταν, ε, και τα χρόνια μετά που ακολούθησαν με, το, με τη διακυβέρνηση του στρατηγού Φράγκο, ε, ειδικά για την Κεταλονία, και τη Βαρκελόνη που είχαν περιοριστεί πάρα πολύ τα δικαιώματά τους ήταν μαύρα πραγματικά χρόνια, δεν πέρασαν καλά οι Καταλονίοι αυτό είναι μια γενικότερη αλήθεια και λογικό είναι αυτή η ατμόσφαιρα, αυτή η ατμόσφαιρα το κακούνα να το πω έτσι διαχέεται και διαποτίζει ε, τα βιβλία αυτά και ε, ο από αυτούς μία από την άλλη των ε, Ισπανών, οι οποίοι αρχίζουν και μιλάνε, να το πω έτσι. Αρχίζουν και λένε πράγματα ε, για αυτά που έγιναν εκείνη την εποχή, γιατί υπήρχε ε, στην Ισπανία μέχρι και πρόσφατα, υπήρχε το, πώ να το πούμε, δεν ρωτάμε, δεν μαθαίνουμε. Ε, τα σπρώξαν όλα να το πω έτσι ε, μόλις αποκαταστάθηκε η ομαλότητα, η δημοκρατία ε, στην Ισπανία συμφώνησαν ε, όλα τα παλιά με μια άτυπη συμφωνία ε, να τα θάψουν κατά κάποιο τρόπο, να μην ασχοληθούν να μπορέσουν να κοιτάξουν μπροστά στο μέλλον και εν πολύ τα κατάφεραν όμως δυστυχώς και αυτό είναι ένα θέμα που θα το βρούμε θα το δείτε συνέχεια επανέρχεται στα βιβλία του αυτά τα βιβλία του Θαφών τα φαντάσματα του παρελθόντος έχουν του τρόπο τους να επανέρχονται για να ακούσουμε λίγο το επόμενο τραγουδάκι δεν περιμένω να το αναγνωρίσετε το τραγούδι, ούτε εγώ θα το αναγνώριζα δεν ξέρω καν αν έχει ξαναπεχθεί στο ελληνικό ραδιόφωνο ε, καλά δεν θέλω να πω τώρα ότι έχουμε ε, πανελληνία πρωτιά. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, το ορχιστρικό μάλλον συνομίζει πρόκειται για ορχιστρικά κομμάτια, το είναι σύνθεση, παραγωγή και εκτέλεση από τον ίδιο τον συγγραφέα. Από τον Κάρλο Ρίθαφων. Δεν το ήξερα ότι συνθέτει και ότι παίζει ο συγγραφέα, και εγώ τον ακάλυψα τώρα που ετοίμαζε την εκπομπή και σε πιο περιστατωμένα την ιστοσελίδα του. Την οποία προτείνω, αν έχετε ενδιαφέρον για το συγγραφέα και τα βιβλία του, να την επισκεφτείτε οπωσδήποτε. Είναι από τι ωραιότερε και πιο πλήρε ιστοσελίδε. Στα αγγλικά είναι. ευτυχώ δεν θα χρειαστεί να ξεσκονίσετε τα ισπανικά σα. Έτσι λοιπόν, για τα δύο βιβλία του τη σκιά, του Ανέμου και το, το παιχνίδι του Αγγέλου έχει γράψει και ολόκληρη μουσική για καθένα από αυτά τα έργα και έχω μαζέψει κάποια από αυτά τα κομμάτια τα, την οποία μπορείτε να δω ελεύθερα τη δίνει από το site του και λέω ότι για την προσωπική σας ε, ε, χρήση αν θέλετε κατεβάστε τα κιόλας ε, και μπορείτε να τα να τα ακούσετε, δεν έχω ξαναδεί συγγραφέ καλλιτέχνη τουλάχιστον ε, αυτό να κάνει τέτοιο μπράβο του και νομίζω ότι οι συνθέσεις από όσο άκουσα ταιριάζουν απόλυτα με το κλίμα των, με το κλίμα των βιβλίων. Λοιπόν, ε, είχαμε μείνει... Ε, στο... είχαμε ξεκινήσει λοιπόν από τη σκιά του Ανέμου το πόσο σχέση λοιπόν έχουν και τα έργα του Φωθαφών με τα βιβλία και το εξής ότι ε... η δουλειά των πρωταγωνιστών περιστρέφεται ε... στο βιβλιοπολείο οι πρωταγωνιστές του έχουν ε... οικογένεια μάλλον διατηρεί τον πρωταγωνιστών διατηρεί βιβλιοπολείο ε... Και οι χαρακτήρες του το, το, το φον ε, είναι όλοι, σχεδόν όλοι είναι, είναι τραγικοί ε, χαρακτήρες. Ο καθένας κουβαλάει ε, μέσα του, ε, αν όχι προβλήματα, κουβαλάει φαντάσματα. Και ε, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτά που κατατρέχουν ε, του και του και γι' αυτό έκανα και την ιστορική αναφορά στην ε, ιστορία της ε, Ισπανίας έχουν βιβλίο πολύ λοιπόν και έρχονται σε επαφή ε, με τον κόσμο του βιβλίου και μάλιστα ε, από ό,τι αναφέρονται και σε εκδόσει μέσα έχουν δηλαδή μια πιο ιδιαίτερη σχέση με το, με το βιβλίο και το αγαπούν και υποτίθεται ότι στη Βαρκελόνη υπάρχει και αυτό το μέρος που λέγεται το κημητήριο των λησμονημένων Βιβλίων, βιβλία που κανένας δεν τα θέλει που ε, θα χανόταν αν ε, δεν τα, δε τα μάζευαν και δεν τα συντηρούσαν και παίρνουν αρκετά μυστηριώδες ε, μέρος ε, δεν θέλω να αποκαλύψω ε, παρά πολλά Παντως έχει αρκετή αγωνία, έχει πολύ ωραία πλοκή ε, συνέχεια προσπαθείς να καταλάβεις ε, να δεις τι θα γίνει και σε κρατάει με όμορφο τρόπο σε μια διαρκή αγωνία. Είναι πολύ στρωτοί η γραφή του μεταξύ δεν, δεν κουράζει καθόλου στην ανάγνωση και το συνιστώ ανεπιφύλακτα το πρώτο βιβλίο της. Αν θέλετε να ξεκινήσετε, εγώ θα πρότεινα να ξεκινήσετε από το πρώτο βιβλίο ε, της Σκιά του Ανέμου. Ε, να πάμε και στο επόμενο κομμάτι λοιπόν του συγγραφέα που έχει τον τίτλο Το Κημητήριο των Ελισμονιμένων Βιβλίων. Αυτό ήταν λοιπόν το εγκημητήριο του Ανηλής Μονημένου Βιβλίου του Κάρλος Ροϊθοφόν, ναι, του συγγραφέα που μας πρόκειψε και συνθέτης και ε, εκτελεστή των ενορχιστρώσεών του. Ε, του. Ε, σε αυτό το σημείο προηγουμένως μιλήσαμε και για το άλλο βιβλίο για τη Βαρκελόνη, την Παναγιά τη Θάλασσας του Τελφόνος Φαλκόνης και τώρα συζητάμε λίγο για τα βιβλία του Θαφών. Εδώ θα μου επιτρέψετε πάλι να γκρινιάξω για τις τιμές. Ε, ίσως καταντάω Γιατί σχεδόν σε κάθε εκπομπή Κάτι έχω να πω για τις των βιβλίων Αλλά εντάξει Δεν είμαι εγώ αυτός που το ξεκίνησε να το πω έτσι, δεν ξεκίνησα εγώ να περιορίζω την αγοραστική μου δύναμη. Κάποιοι άλλοι το ξεκίνησαν και κάποιοι άλλοι πρέπει να ακούνε. Ε, αν θέλετε να αγοράσετε την Πανεγιά της θάλασσας στα ελληνικά, ε, ετοιμαστείτε για, ε, ακόμα και σε εκπτωτικά έτσι οι τιμή είναι από 20 έως 22 ευρώ και μένονται κάπου εκεί θα το βρείτε αν θέλετε όμως να το διαβάσετε στα αγγλικά σε paperback όπως είναι και το ελληνικό θα ξοδέψετε από 8,5 μέχρι 11,5 ευρώ αν το θέλετε σκληρόδετο που δεν το συζητάμε για τα ελληνικά, είναι περίπου στα 18 ευρώ. Δηλαδή το σκληρόδατο το hardback που λέμε το γλυκό, είναι πολύ φθενότερο από το ε, χαρτόδετο το, το ελληνικό. Για τη σκιά του ανέμου τώρα, το πρώτο από τα βιβλία του θα φώνουν κάπως καλύτερα τα πράγματα, σε εκμεταλλευόμενη, μάλλον σε προσφορά για την ακρίβεια, δεν είναι πολύ καλύτερα πράγματα, αλλά βρήκα μια προσφορά πούμε, γύρω στα 13 ευρώ, ε, το αγγλικό φυσικά είναι στα 10 ευρώ και το αγγλικό, το σκληρόδοτο δικαλή έκδοση είναι γύρω στα 19 ευρώ. Ε, νομίζω δικαιούμαι να κρινιάξω για μια ακόμη ε, φορά. Στο τέλος έτσι όπως πάμε, τουλάχιστον όσοι είμαστε αγγλομαθείς θα σταματήσουμε να διαβάζουμε στα ελληνικά, θα περιμένουμε να βγούνε τα βιβλία paperback στα αγγλικά και hardback με διαφορά της τιμή μπορούμε να, να τα αγοράσουμε. Και δεν ζητάμε τώρα για βιβλία που είναι καινούρια, έτσι. Πως ζητούσαμε για την ενιαία τιμή βιβλίου και ότι μετά τα δύο χρόνια είναι ελεύθερη. Η Παναγιά της το βιβλίο του 2006. Δεν θυμάμαι πότε βγήκε στα ελληνικά. Αν δεν βγει και το 8, αν δεν βγήκε και το 9. πια ενιαία τιμή για δύο χρόνια. Σκιά του ανέμου αντίστοιχα. Ε, κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα τέλος πάντων πάλι κακώς έγινα το επόμενο βιβλίο λοιπόν το δεύτερο βιβλίο που θα φάμε μετά τη σκιά του ανέμου είναι το παιχνίδι του Αγγέλου πάλι στα ίδια μέρη στα ίδια βιβλιοπολία συνδέει τις ιστορίες ε, που παρουσιάστηκαν στη σκιά του Ανέμου παρουσιάζει όχι, ε, μεταφέρεμαστε λίγο σε άλλη εποχή παρουσιάζει πάλι ε, τις ίδιες οικογένειες έχουν περάσει κάποια χρόνια βέβαια παρουσιάζει άλλη οπτική ε, γωνία αλλά συνδέονται περιπλέκονται ιστορίες με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Από αυτό λοιπόν το δεύτερο βιβλίο ας ακούσουμε και το ομώνυμο κομμάτι, το παιχνιδί του Αγγέλου. ήταν το εισαγωγή το παιχνίδι του αγγέλου από το Λίου του Δαφών που συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο την ιστορία που, την ιστορία που είδαμε γιατί ολοκληρώνει η ιστορία έτσι τα επιλύει αυτό τελεί βέβαια θεωρώ ότι αν το παιχνίδι του αγγέλου χωρίς τη σκιά του ανέμου χάνεις, χάνεις κατεχάνες Αρκετά πράγματα. Ε, πάντως είναι αυτό τελείο τα βιβλία, Τι μην είναι δεν μας αφήνει στη μέση και περιμένουμε εδώ μέσα στο επόμενο ε, τι θα γίνει. Και τα βιβλία έχουν την ε, μια έντονη ερωτική ιστορία. Ε, από πίσω ε, βέβαια δεν είναι μόνο ο έρωτος που απασχολεί σε αυτά τα βιβλία. Πάντως υπάρχει και ε, τον δίνει με ένταση ε, ο Θαθόν δίνει δείχνει την αφοσίωση περισσότερο ε, τον έρωτο μέσα από την αφοσίωση στο σύντροφο και δείχνει και την ε, πως να το πω και, και όμορφες στιγμές και τραγικές στιγμές έτσι ό,τι μπορεί να περιμενεί κανείς ε, το άλλο βιβλίο, το επόμενο βιβλίο του Εκμάλωτο του Ουρανού επικεντρώνεται στην ιστορία ενός από τους ενδιαφέροντες χαρακτήρες των προηγούμενων βιβλίων και επικεντρώνονται στη δική του ιστορία μια δύσκολη και σκοτεινή ιστορία και δικιά του με αρκετό ενδιαφέρον με αρκετή αγωνία ε, ήταν ένα χαρακτήρα που είχε μυστήριο στα προηγούμενη βιβλία και τώρα βλέπουμε το γιατί και το πώς ε, και αυτό πάλι είπαμε στη σκοτεινή αυτή περίοδο στη ε, Βαρκελώνη. Ε, δεν κάνει πολιτική δαφών δεν, ε, δεν μπαίνει στο κόπο να... Έχει ασκεί κάποια κριτική εκεί που πρέπει, αλλά δεν μπαίνει τώρα στο καλή κακή, δεν μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι, ε, μπαίνει στο κακό και στο άδικο το βίωσαν, ε, όπως θα το βιώσαν κάποια απλή άνθρωποι όχι ε, να το αναλύσει πολιτικά να αν μας περάσει πολιτικά μηνύματα μέσα από αυτό. Ε, Συμπάσχηση με τους χαρακτήρες στην ουσία δεν, δεν, δεν ενδιαφέρεσαι για την ιδεολογία τους συμπάσχηση με τα παθήματά τους. Ε, Και ε, βέβαια εκείνο που δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Στο τελευταίο βιβλίο στον εκμάδα του Τουρανού στην ουσία ε, όπω τελειώνει ε, αφήνει, αφήνει ε, κάποια πράγματα ε, όχι ακριβώς ανοιχτά αλλά με τον τρόπο που τελειώνει είναι σαν να σου λέει θα υπάρξει και συνέχεια. δηλαδή σε κάνει να, να ζητήσεις από μόνος, να πεις ε, ε, πες μα λίγο και τη συνέχεια. Ε, ωραίο, αυτό, ωραίο αυτό το τελευταίο που είπες πολύ ενδιαφέρον. Πες μας λίγο και τη συνέχεια. Εντάξει είναι και οι τεχνικές ε, του κάθε συγγραφέα. Ε, δεν το κατακρίνω εντάξει είναι τουλάχιστον αν είναι καλή η συνέχεια και αν τη δούμε και σύντομα όχι παθάμε με το Αραγκον και το του με τη σειρά του Παολίνη που κάναμε χρόνια να δούμε το τελευταίο δεν το έχω διαβάσει ακόμα και να δω έχω ακούσει και μερικές πολύ άσχημες ε, κριτικές θα δούμε θέλω να σχηματίσει δική μου άποψη ε, πριν σα πω το πρόσφατο οτιδήποτε αλλά για να δω είμαστε βλέπω που και το τσάτ σήμερα θα ζητήσω γνώμη δεν μπορέσα να είμαι όση ώρα είχα μόνο συγκεντρωμένο στο εκπομπή δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στον εργά θα ήθελα στο chat αλλά χαίρομαι που βλέπω ότι υπάρχει κόσμος συζητάει ε, αν καταφέρω και σας κρατάω και ευχάριστη παρέα όση ώρα βρίσκεστε στον υπολογιστή σας όση ώρα βρίσκεστε συντονισμένοι στο Radio Music Heaven ε, ακόμα καλύτερα ε, Ψυχαστικά βλέπω φτάσαμε και στο τέλο τη εκπομπή. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο κομμάτι από που είναι το φινάλ από το έργο του Θαφών, και επιστρέφουμε για την αποφώνηση. Και εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω όλους που συντονιστήκατε και ήσασταν μαζί μας στην παρέα μας. ελπίζουμε να σας άρεσε εκπομπή και οι μουσικές μας επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Λίγο μετά στις 9 ακολουθεί ο Λουκάς με την εκπομπή του CD's Βινήλια και Μαγνητοτενίες. Περιμένουμε να δούμε τι καλό θα μας παίξει απόψε. Από μένα εύχομαι ένα πολύ καλό βράδυ, καλή εβδομάδα που ακολουθεί και θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή. Γεια σα.